Λυπάμαι γιατί η πολιτική μας ζωή σύρεται στο βούρκο των προσωπικών αδιεξόδων που έχουν διάφοροι ολίγιστοι. Κατεμέ, όπως το Δήμαρχο της λέει. Μ' αρέσει αυτή η έκφραση του εθνικού μας φιλοσοφού του Γιάνναρά. Ολίγιστοι. Μπροστά σε στιγμές ευθύνης φαίνεται και η ικανότητα του καθενός να σηκώσει το βάρος τη ευθύνη που το αναλογεί. Τα κλειστά κέντρα... Θα δοκιμαστούν και αυτά. Η αποσυμφώρηση είναι απολύτως αναγκαία. Η αποσυμφώρηση είναι αναγκαία. Το ζήτημα είναι πάρα πολύ μεγάλο και γίνεται ακόμα πιο μεγάλο και ακόμα πιο δύσκολο όταν μία χώρα το έχει εργαλειοποίησει και χρησιμοποιεί τον πόνο αυτών των ανθρώπων είτε γιατί είναι πρόσφυγες πράγματι είτε γιατί είναι οικονομικοί μετανάστες δηλαδή άνθρωποι που αναζητούν μόνο ένα καλύτερο οικονομικό αύριο και τους έχει κάνει εργαλείο της εξωτερικής της πολιτικής. Αυτό το έχει κάνει η Τουρκία. και το έχει κάνει με ένα δημόσιο τρόπο πια. Γι' αυτό το κάνει ακόμα πιο δύσκολο αυτό το θέμα. Και γι' αυτό κάνει ακόμα πιο σκληρή την απέτηση να είμαστε όλοι πολύ υπεύθυνοι, πολύ σοβαροί και πολύ προσεκτικοί. Θα το στηρίξω το σχέδιο που ανακοίνωσε προχθές η κυβέρνηση Πολύ περισσότερο γιατί πίστηκα ότι η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου κ. Πέτσα ότι ήταν ενήμερη σε τοπικό επίπεδο είναι αληθής.